Oh, my God. Κύριες μου και κύριοι καλώς ήρθατε στον τοίχο, καλή σας ημέρα Καμιά ωρίτσα θα είμαστε παρέα Γιάννης Λαζάρο στο μικρόφωνο 2681 4060 Αν έχετε να κάνετε κάποια παρατήρηση ή να μας πείτε κάποιο νέο Θα χαρούμε πάρα πολύ να μάθουμε από κάποιον Συνάνθρωπο ότι βρήκε με ρογκάματο αφού έχει την υγειά του πρώτα. Μουσική Ειλικρινά θα χαρούμε πάρα πολύ. Μουσική Πολλές καλημέρες όλους τους φίλους, που μας κάνουν την τιμή και έχουν την υπομονή να ακούνε αυτή την εκπομπή. Μουσική και από αέρος αέρος και μέσω ιερού Ιντερνεδίου και ευχαριστίες στους σταθμούς που αναμεταδίδουν. Μουσική Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη βέρια στην Άωσα, στην λεμαίδα στον Χάνδακα, στον Μπίρμπινγχαμ, και σε όλους τους άλλους φίλους Στη Μητυλίνη έχουμε και φίλους Στη Μητυλίνη Και σε όλους τους άλλους φίλους Που δεν ξεχνάμε αυτή τη στιγμή να αναφέρουμε Αλλά όπως καταλαβαίνετε Όποιοι παίρνουν το παντεσπάνι Και δεν έχουν τι να πούνε Ξεκινάνε τις καλημέρες από τον νεύρο φτάνοντας στη γάβδο δεν τάχα μου ενδιαφέρονται καταλάβατε για να σας πούνε μια πραγματική καλημέρα Ναι Κυρία μου και κύριέ μου και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Θα διαπιστώνεις καθημερινά Και λυπάμαι που το αναφέρω ότι τα πράγματα είναι τελειωμένα Τα πράγματα είναι τελειωμένα και και και και και και και και Ορίστε ο Μίτσος απ' τα <συσοκλή> ο Μίτσος από τα λιχόνια κορεύκε με το ψάλτο. <laughs> λοιπόν έλα πάμε λοιπόν. Τι, λέγαμε, λοιπόν τι λέγαμε κάτσε να ξαναμπούμε στη γραμμή τι λέγαμε τι λέγαμε α, λοιπόν πως διαπίστωσες λινάρα μου τα πράγματα είναι τελειωμένα ο γεγονός είναι ε, ότι επιβιώνουν ακόμα οι γερμανόδουλοι Υποταγμένοι και πιστεύουν ότι αυτό το πράγμα είναι ζωή καμία αντίρρηση εξάλλου όπως έχετε και μια καραμέλα από την Μασάτε ε, ως μπαμπαλού δημοκρατία έχουμε ε, θα είδατε ε, φαντάζομαι όλοι το ύφος της κυρίας Βαλαβάνη που ε, και, κάνει τώρα, βάζει σε εφαρμογή ένα καινούριο σχέδιο ανάπτυξης προσέξτε θα κάνει, λέει, η έρευνα σε λογαριασμού τραπεζικού βάθου 15 ετία πίσω για να πιάσει του κακού. Εμεί λέμε ότι αυτό. Μπράβο, κυρία Βαλαβάνη μου. Μπράβο, ρε. Τι, τι Τι μυαλά είστε εσεί. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Αυτό, κυρία Βαλαβάνη μου, δεν είναι ανάπτυξη. Πιάσει του του κακού. Δεν σου είπαμε να μην του πιάσει. Δηλαδή, α πιάσει έναν τώρα που. Έφαγε τα λεφτά του πριν 15 χρόνια και δεν έχει μία Τώρα να του πάρεις τι Το string Αλλά Χάιτε και σου λέω εγώ μπράβο Μπράβο Μα τι πατριώτες είστε Όμως Αυτό δεν είναι ανάπτυξη κυρία Βαλαβάνη μου Εσείς τώρα είστε αριστεροί γυναίκα να. Ανάπτυξη είναι το χωράφι Ανάπτυξη είναι η βιομηχανία, η βιοτεχνία Δεν ξέρω συλλήβης, δηλαδή, αν με δηλαδή Αν υπάρχει στο εγκεφαλικό σου κύτταρο. Αυτή Αυτή Πώς να την πω, η έννοια η, η ανάπτυξη δεν είναι αυτό Ανάπτυξη είπαμε Είναι το χωράφι, η βιοτεχνία Η βιομηχανία και τα λιμάνια. Όμως κυρία μου και κυρία μου Όπως διαπιστώνεις Το τσίρκο αυτό Το οποίο κλήθηκε με διαταγές Να διαχειριστεί Να διαχειριστεί την κατάσταση Μέχρι την ολοκλήρωση Της ενομένης ΕΕ, Ευρώπης Λοιπόν θα είδε ότι για την έκριση της πράξης νομοθετικού δια, ε, περιεχομένου το τι έγινε, το τι τσίρκο, πραγματικό δηλαδή με συγνώμη που προσβάλλουμε το τσίρκο, αλλά είναι έκφραση, έτσι το, το χρησιμοποιείτε και εσείς εξάλλου, όπου ε, ο, ο γιος του Μητσοτάκουλα ενδιαφέρονταν τόσο πολύ για σένα χθε και για το πρακτικό που έκανε η αριστερή κυβέρνηση, που έβγαζε σέλφις. Έβγαζε selfies με το μάτι εκείνο Το μάτι το το, το, το, το, το, το το ξώματο δημιχω, Λοιπόν το <laughs> <laughs> Ναι μπράβο Και ο καναλάρχης αν είχε τέτοιο τσακίρι κομμάτι Από ότι μου λέει όλο selfies τα έβγαζε Αλλά σε ρωτάω τώρα εσένα ε, ε, Συγγνώμη θέλω να απευθυνθώ Όχι σε ένα ανόψιμο σιριζαίο Θέλω να απευθυνθώ σε εκείνο το 30% Ρε παλουκάρι μου Και βρε παλουκαρίνα μου Το θεωρείς αυτό εσύ Τιμιό νιώθεις ότι υπάρχει καμία τιμιό άστιμη ελπίδα εγώ έσκασα πάω στα γκυλιντάιτα από ελπίδα και αξιοπρέπεια αλλά αυτό το θεωρείς το θεωρείς τιμιο θεωρείς αυτό το πράγμα τιμιο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή ερώτημα βάζουμε ρε παλουγάρε ερώτημα βάζουμε εντάξει εκεί θα είσαι. τα μιστά σου και τα έξτρα σου θα τα παίρνει. αλλά μέσα σου βαθιά Αναμέρα αναμέρα αυτή την ε, αριστεροσύνη που έχεις Ψάξε και βρες, μέσα βαθιά, στον πάτο, στο βάθος Υπάρχει κανένα ίχνος τιμιότητας Σε αυτά τα πράγματα, ειλικρίνειας, αξιοπρέπειας Ανθρώπινης υπόστασης Και συγγνώμη που σε ρωτάω Δεν θέλω να σου χαλάσω το πρωινό Θα μου πεις το δικό σου πρωινό, δεν χαλάει Είσαι τόσο χοντρόπετσος εδώ και τόσα χρόνια που δεν σε τρυπάει ούτε ηλεκτρικό πως το λένε αυτό ρε, που, που σπάνε στις οικοδομές ηλεκτρικό γρου γρου, γρου πως το λένε αυτό Μπρεσέρ. Κουμπρεσέρ Μπράβο, ευτυχώ έχω και το κεραδάκι ο οποίος έφτιαξε το τραγούδι Φέρε το μακαρόνι Φέρε και το γκυμά Ά. Μουσική Θεοδωράκη στίχη Σάκης Τρουβάς η, ξεφ... η εξεφτήλα μας αγαπημένε μου Έφτασε σε τέτοιο σημείο Δεν, έχει... δεν υπάρχει ελπίδα από πουθενά Μην αυτοβαφκαλίζεστε Λοιπόν ε, Κάποιοι υποτίθεται πολιτισμένοι άνθρωποι Και ε, της... Του πολιτισμού οι οποίοι θα κάνουν συναυλία Με τον Τρουβά Και άρχοντες της Νέας Μύρνης Ακούστε τι είπαν Σε σας που έχουν απομείνει δυο μυαλό Ακούστε ακούστε εσείς που έχετε δυο δράμια μυαλό Είπαν ότι επειδή η νεολαία που είναι 18 χρονών σήμερα δεν γνωρίζει το έργο του Θεοδωράκη θα τους το μάθει ο τροβά. τώρα δηλαδή με λίγα λόγια θα αποκτήσουμε και τις θεοδωρίτσες θεοδωρακίτσες έχουμε τις ρουβίτσες και θα έχουμε και τις θεοδωρακίτσες πως φωνάζουν Αλυσάκι! θα βγουν τώρα οι νεολαία και θα φωνάζουν Μίκη η ξεφτύλα μεγάλε είναι ένα... η ξεφτύλα αυτή δεν έχει πάτο και την βιώνουμε σε όλους τους τομείς Σε όλους τους χώρους Και θα πάμε μισό λεπτό παρακαλώ περιμένετε με, με συγχωρείτε, θα σα. Μισό λεπτάκι θα κάνουμε κάτι τεχνικό Θα επανέρθουμε Υπήρξε το τεχνικό πρόβλημα που είχαμε, κυρία μου και κυρία μου, και συνεχίζουμε ακάθεκτη την εκπομπή μα. Ε, Σα άρεσε και η μουσική, φαντάζομαι ότι από μουσική δεν σας Λοιπόν, ε, σε ρωτάω τώρα εσένα, μεγάλε, Πού βρίσκεται ίχνος λογική, λέμε λογική τώρα ανθρώπινη υπόσταση, σε αυτά τα οποία συμβαίνουν, σε αυτά τα οποία λέει ο, ο, ο άνθρωπο του πολιτισμού και τη πολιτική, σε αυτά που κάνουν μέσα στο τσίρκο, στη βουλή. Βλέπει πουθενά, συγγνώμη που ξαναματαρωτάω. Βλέπεις πουθενά να δείχνουν κανένα ενδιαφέρον για πάρτι σου Για το δικό σου το τομάρι, Για τη δική σου την οικογένεια Για σένα που πληρώνεις φόρους ή πλήρωνες μάλλον Σε ξεσκίζανε Βλέπεις να ενδιαφέρεται κανένας Και φυσικά όχι Κατά τα άλλα Αλέξη θα σου μεταφέρω μια είδηση Βέβαια το είπα και χθε το 3%, Αλλά δεν με ακούνε Ακούστε με εσείς το 3%. Στα καφενεία, όπως γνωρίζετε εσείς που συχνάζετε στα καφενεία, η πίκρα είναι βαριά για τους όψιμους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Την έχουν κάνει με ελαφρά παιδηματάκια και το μάτι αρχίζει να γυαλίζει. Αρχίζει να γυαλίζει διότι αυτοί δεν είναι, καταλαβαίνεις, δεν σε ψήφισαν από ιδεολογία. Είναι οπαδί. Λοιπόν, και αν δεν τους πας πρωτάθλημα, θα φας ξύλο. Δεν ξέρω αν με 30% μου Δεν ξέραν με συλλίβεις <Τι> Αλλά την κάναν με, με, με μεγάλα πηδηματάκια Από τα καφενεία Την κουπανίσαν <Τι> Κάποιοι ψελίζουν για χρυσή αυγή <Τι> Κάποιοι άλλοι τίποτα Τι να ψελίσουν πια Αφού και, μας, και ο Σαμαροβενιζέλος δεν τους στάδωνε <Τι> Λοιπόν που λε Ελληνοποιτέ μου την κάνανε με ελαφρά επιδευματάκια απ' τα καφενεία Οπότε σε εσά το 30% το λέω Αρχίζει και γυαλίζει το μάτι τους mm. Αυτό το τσίρκο λοιπόν το οποίο Αυτό έχει βαφτίσει ε το... Ε το ψάρι κρέας συνηθισμένη έκφραση <Κα καντάλι, σκάρι, Έχει βαφτίσει Ότι αντεθνικό κάνει αυτή τη στιγμή πατριωτικό Επειδή και μόνο φοράει την ταμπέλα της αριστεράς Τα ίδια έκανε και του Σαμαρά και του Βενιζέλου βέβαια η Ελλάδα καίγεται, μεγάλε. Ε, ο, καίγεται. Η Ελλάδα έχει καεί. Δεν το παίρνει καμπάρι, εσύ. Και κυρία μου και κυρία μου, ψηφίζουν την επαναλειτουργία τη ΣΕΡΤ. Δεν μπορεί να ζήσει η Ελλάδα χωρί ΣΕΡΤ, Δεν μπορεί να ζήσει χωρί ΣΕΡΤ. Δεν μπορεί να μην βάλει μέσα τα μιλιούνια των εγκάθετων δημοσιογράφων, τεχνικών, οδηγών, τα οποία χρυσοτάιζε τόσα χρόνια. Δεν μπορεί να μην, ξανα... να μην επαναπροσλάβει το στρατό. Πάντω εκείνο το οποίο κάνετε λάθο. Κάνετε ένα μεγάλο λαθάκι Δεν σας έβγαλε ο στρατός αυτός κυβέρνηση Το καφενείο σας έβγαλε Και το καφενείο περιμένει άλλα Περίμενε άλλα Και κατάλαβε πια ότι δεν επανέρχονται Οπότε ό,τι και κινήσεις και να κάνετε ξαν Επαναπροσλαμβάνοντας Στρατούς Μιλιούνια στρατούς Ηλίθιων ψηφοφόρων Την κατάσταση δεν την σώνεται για σας για σας το καινούριο ανάχωμα που θα δημιουργήσει ο Σόιμπλε και η Μέρκελ στην Ελλάδα μαζί με τους ε, ε, άλλους με τα άλλα σας δεν το γνωρίζουμε ακόμη όπως είπαμε και χθες η κατάσταση είναι τετέλεστε. είναι τετέλεστε. πάει η Λή Λή και περιμένουμε εμείς να δούμε πως θα είναι η καινούρια μέρα του ολοκληρωτισμού στην Ελλάδα τίποτε άλλο δεν περιμένουμε Μπορεί εσύ μεγάλε να έχεις ακουμπήσει τις ελπίδες σου Ναι Στο τζίπρα, στο, στο βαρουφάκι Και στους άλλους Αλλά ξέρεις η ελπίδα Όσο και πόρνη να είναι Δεν πάει με όλους Σε κάποιους, ξέρεις αντιστέκεται Συνεχίζει το πανηγύρι του πραξικοπήματος, Πατριωτικοπήματος μάλλον Το οποίο έκανε η αριστερή πατριωτική κυβέρνηση 800 εκατομμύρια των ασφαλιστικών ταμείων μεταφέρονται στην τράπεζα Ελλάδος στο μπεμπέ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο μωρό δηλαδή τα λεφτά τον, τα παίρνουν πια οι, τα αφεντικά οι διοικητέ των ταμείων με μεγάλη χαρά, προσέξτε παρακαλώ θα μετατρέψουν σε ρέπος τα χρήματα των ασφαλισμένων αφού θα πάρουν επιτόκιο 2,6% θα πάρουν 2,6% οι διοικητέ. Βέβαια Θα πάρουν 2,6% μεγάλα για τον υδρότα σου Για τη συμφωνία που έκανες κάποτε Με αυτό το Δεν θα το ονομάσουμε πορδέλο Με αυτό το κράτος Λοιπόν το οποίο σου είπε Δούλευε σκλάβε Θα πληρώνεις εδώ ης φορές Και όταν με, με το καλό Δεν ψοφήσει και γεράσεις Θα έχεις μια σύνταξη και μια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Κατάλαβες Αυτά παίζουν αυτή τη στιγμή Οι διοικητέ τα διορισμένα κομματόσκυλα διότι για τέτοια πρόκειται για τέτοια επρόκειτο μια ζωή για διορισμένα κομματόσκυλα για, άνε, για άνοους άεργους βλάκες τους οποίους διόριζαν τα κόμματα λοιπόν μια ζωή Η ίδιοι λοιπόν αυτή τη στιγμή με μεγάλη χαρά τον ιδρώτα σου τον μετατρέπουν σε ρέπος για να πάρουν 2,6% επιτόκιο κατάλαβες και πρόσεξε αν το έκαναν πριν 5, 10, 15 χρόνια Την εποχή που τα ρέπος Σε μια βραδιά έπαιρνες 80, 100, Θα έλεγες μπράβο ρε Το έκανα για να κερδίσει Τόσα χρόνια δεν το έκαναν μεγάλε Το κάνουν τώρα Το 1990 Κάτσε να θυμηθώ τώρα 91-92 που υπήρχε μια ιστορία εκεί πέρα Με αυτά τα ρέπος Λοιπόν σε μια βραδιά έπαιρνες Σε μια βραδιά μιλάμε Έπαιρνες 70, 80, τόκο, Για τόκο μιλάμε δεν το έκαναν. Ούτε μετά που ήταν 10-15 το επιτόκιο, ξέρω εγώ, το έλλειμμα. Το κάνουν τώρα. Κατάλαβε? Γιατί τώρα του ήρθε η επιφύτηση για να επενδύσουν τον ιδρώτα σου, αγαπημένο μου και αγαπημένοι μου. Μιλάμε για τέτοια μυαλά. Τέτοια μυαλά που σύρονται από την κομματική γραμμή διότι όπω είπαμε δεν είναι τίποτε άλλο από κομματόσκυλα. Τίποτε άλλο. Είναι κομματόσκυλα. Πώς αλλιώς να σου το πω Μακαρόνια με κοιμά μου Ουρίσκεται Ναι, ναι, ναι Ναι, ναι, ναι Μάλιστα, μάλιστα Ακριβώς την ίδια Η πηφή της είχε και ο Με το χρηματιστήριο Μου λέει ένας δεν εδώ πέρα Η πλάκα ξέρεις ποια είναι Φίλε μου ότι αυτοί έχουν επιφύτηση αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν και το κάνουν γιατί ξέρουν γιατί το κάνουν γιατί γι' αυτό έχουν διαταχθεί, για να το κάνουν το θέμα είναι ότι εμείς δεν μαθαίνουμε ποτέ ψάχνουμε να βρούμε ελπίδα να κουμπίσουμε την ελπίδα του μισθού της, ε, του black label όπω το λένε για να μας τα δώσει κάποιος χωρίς ιδρώτα, αμ δεν μπανάνε και από το του Μπουκτού Δεν μπαν... δεν γίνεται μεγάλε Δεν γίνεται <Τι> Κυρίε μου και κυριέ μου Είχαμε, λέγαμε ας πούμε ότι τόσο καιρό Μας δούλευαν οι Μητσοτάκλουλες, μας δούλευαν οι Σαμαράδες Οι Βενιζέλη, οι Κουρέλιδες, οι Καρατζαφέρνιδες Τώρα μας δουλεύουν και οι Αριστεροί <Τι> Αμπώς <Τι> Προσέξτε, από τη, απ την ώρα που, που έγιναν κυβέρνηση Μία αλήθεια δεν είπαν Μία Είχαμε χτες λοιπόν προχτές την ψέμα στο ψέμα, το πρωί έλειπαν 400 εκατομμύρια για τις συντάξει του Απριλίου το μεσημέρι τα βρήκαν, βρήκαν τα διπλάσια χρήματα. Βγήκε ο Μάρδας το πρωί είπε μας λείπουν 400 εκατομμύρια, το μεσημέρι βρήκε τα διπλάσια, αλλά τώρα ψάχνει 2,5 δις για τις υποχρεώσεις του Μαΐου. Κυρία μου και κυριέ μου, όπω λογικά πρέπει να νιώθεις κι εσύ, δεν γίνεται ζωή έτσι. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να, να περάσει ζωή έτσι. Δεν μπορεί να επιβιώσει. Όχι κράτος και χώρα έτσι. Δεν μπορεί να επιβιώσει άνθρωπος έτσι. Δεν γίνεται να μην έχεις ψωμί σήμερα. Να ψάχνεις τα σκουπίδια να φας. Και να καταλαβαίνεις τώρα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται το μυαλό τους, στο μυαλό του, στα εγκεφαλικά του κύτταρα. Δεν υπάρχει η λέξη ελευθερία, ανεξαρτησία, εργασία... Ανάπτυξη δεν υπάρχει λέξη. Είναι σαν αυτά τα ρομποτάκια τα κινέζικα, τα ιαπωνέζικα, τα οποία τα έφτιαξαν οι Κινέζοι τώρα να είναι στο ξενοδοχείο και να σου λένε Welcome, welcome. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τους βάλαν στο μυαλό και αυτόν τον. Ορίστε παρακαλώ. Ορίστε. Ότι πει η Όλγα που κρένει. Ναι, ναι. Θα δημοψηφιστούμε Αγαπητέ μου τηλεακροατή Σε ό,τι πει η Όλγα που κρένει Και όλα αυτά τα τέτοια Διότι τα έχουμε μα τα ξαναεπεί, Αυτή η λαγή τύπου χρυσόγωνο, Ο οποίος βγήκε και είπε για τα διαθέσιμα Γιατί να γίνει Δημοψήφισμα ή εκλογές γιατί δεν τα ταμιακά τα καλά, πολύ σωστά ρωτάει ο τηλεοράτη. Γιατί αυτή την κίνηση τη αρπαχτή του πραξικοπήματο δεν την κάνανε μετά το, το δημοψήφισμα που θα, που θα κάνουν οι τι εκλογέ. Και να σου κάνω μια ερώτηση μεγάλη. Άιτε και κάνανε εκλογέ ή δημοψήφισμα. Τι θα λυθεί δηλαδή. Θα πάρει εντολή καινούργια ο Τσίπρα να κάνει τι. Άι και σου λέω εγώ το 45, το 50, το 60, το 70, το 90% ψηφίζει Τσίπρα. Τι. Για να και να σου πει, μαλάκα μου σου έδωσα δύο ευκαιρίε. Μία όταν, ε, τραβε, όταν έβαλα ανάχωμα το ΣΥΡΙΖΑ και μία με το καινούργιο δημοψήφισμα και εκλογέ. Εσύ λοιπόν θέλει να την τελειώσουμε την ιστορία. Και γιατί στο το λέω αυτό, Διότι στο το ο, ο υπουργό του Τσίπρα, χθε ο Βαρουφάκη, δεν σου ότι αυτέ οι διαπραγματεύσει που κάνουμε μα είναι εμπόδιο για την ολοκλήρωση, για την Ομοσπονδιακή Ένωση. Ο Βαρουφάκη τα μεγάλε, δεν στα λέω εγώ. Οπότε ας σου λέω και έγινε δημοψήφισμα Τι θα γίνει δηλαδή Τι ακριβώς θα... θα γίνει με το δημοψήφισμα Θα ανοίξει καμιά δουλειά Διότι το πρόβλημα το μεγάλο Αν, αν Το έχει ελείψει μεγάλε Είναι στο ότι δεν υπ... έχουν κλείσει Αυτή τη στρόφιγγα Σου έχουν περάσει θηλιά στο λαιμό Ώστε να μην υπάρχει μεροκάματο Σε αγρό Σε βιοτεχνία Σε βιομηχανία Αυτό είναι το πρόβλημα Πέρα από το ότι είχαμε πει και παλιότερα και πιστεύω να συμφωνεί ότι η Ελλάδα δεν είχε ποτέ δημοσιονομικό πρόβλημα. Πρόβλημα δικαιοσύνη είχε, μια ζωή. Αυτή είναι η κατάσταση. Τα άλλα είναι για να βαυκαλιζόμαστε. Oh, oh, oh. Δεν έχουμε λεφτά λέει να πληρώσουμε τα δάνεια ε, τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, λέει ο Σταθάκη. Μα αγαπητέ μου, Σταθάκη, να σου απαντήσω εγώ. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα είναι υπογεγραμμένο το τρίτο μνημόνιο. Πλάκα μα κάμνει κι εσύ. Είναι, είστε, δηλαδή, καλά, δεν σέβεστε την ηλικία σας Παιδιά δεν έχετε Πώς θα αντιμετωπίζετε Εκτός παιδί με, με συγχωρείτε αλλά, Εκτός και αν είστε τόσο ηλίθιοι δηλαδή Δηλαδή, δεν ε, πώς αντικρίζετε τα παιδιά σας Άσε μένα το μαλάκα το ψηφοφόρο Τα παιδιά σας πώς θα αντικρίζετε Λέγοντας τέτοιες παπαριές Πώς θα αντικρίζετε Δηλαδή, δεν έχετε οικογένεια Δεν Τι πράμα είστε εσείς ρε. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο ήδη, γι' αυτό γίνεται όλη η κατάσταση ρε Σταθάκη Μη μας τρελαίνεις κι εσύ μεγάλη Αριστερένα Θα είναι ήδη υπογεγραμμένο, θα οδηγείτε η κατάσταση στην τελική λύση Στο total πως το λένε, πως το λέγανε εκείνο το έργο, total, πως το λένε ρε, Total solution, ρε, όπως για άλλο το λέγανε Τελείωσε η, ιστορ η ιστορία. Μα δουλεύει, κύριε Σταθάκη μου. πέστα τα πα από κάπου αλλού να πέστα εκεί στου Τους να βγουν να φορέσουν καμιά Παλαιστινιακή μαντίλα και να τραγουδήσουν το μαγαρόνια με κοιμά, να πούμε σε, σε στίχου Θεοδωράκι και, και μουσική τρουβά. Κυρία μου και κυρία μου, ο Βαρουφάκη του πανησύμβουλή του ο Αμερικανοκορεάτης και άλλοι και ξύλωσε τον πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιογοράς τον Ποτόπουλο διότι λέει πριν μια εβδομάδα είχε πει δημοσίως ότι τελειώνουν τα χρήματα του δημοσίου και η Ελλάδα δεν θα μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις της κατάλαβες λοιπόν τι τι είπε δηλαδή περισσότερο από ό,τι λέει ο Σταθάκης ο Ποτόπουλος και τον κατάργησες κύριε βαρουφάκι μου τι ακριβώς ατριώτη βαρουφάκι μου, ε, πατριώτη, βαρουφάκι μου. Ε, κυρία μου και κυρία μου, παρακαλώ. <laughs> ναι. Ποια δαφή χρησιμοποιεί ο Σταφάκη, το νούμερο 3, μάσα. Σκούρο καστανό, μάσα. Το κομμωδινί που λένε. Αχά, μάλιστα, γεια, Για να μην βάφει πολύ το μαλλίο σταθάκι που λέει εδώ. Μια τηλεακροάτρια χρησιμοποιεί νούμερο 3 βαφή, οπότε καταλαβαίνει, περνάει και στον εγκέφαλο. Ε, το ερώτημα που κάνω εγώ, αγαπημένοι μου φίλοι, είναι το εξή. Δεν σέβονται ούτε τα παιδιά του. Τα παιδιά του, δεν τα κοιτάνε, Θα μου πει τώρα ο κουκουλοφόρο, το έχω ξαναπεί την κατοχή, στην κατοχή, που πήγαινε και έδειχνε με το δάχτυλο και πηγαίναν και του εκτελούσαν κάποιου πατριώτε. Του δίναν καμιά κονσέρβα και μετά πήγαινε σπίτι του και χάιδευε το παιδί του στο κεφάλι, ε, περνώντα του δημοκρατικά αισθήματα και αισθήματα ελευθερία. Όχι, φυσικά. Α, ενέχουνε, δεν έχουν τσίπα, μεγάλε. Δεν έχουνε τσίπα. Έτσι λοιπόν τον σούταρε τον ποτόπουλο ο Βαρουφάκη. Διότι α σου πω κάτι τώρα. Ε, με συγχωρεί που θα, θα πενευτώ, αλλά τι να κάνω, δεν γίνεται. Αν υπάρχει κάποια άλλη αυτή, πείτε, πάρτε με τηλέφωνο. Στο τοίχο θα διαβάζετε καθημερινά 2-3 ρεπορτάζ Αυτή είναι η δυνατότητά μας Τόσους ανθρώπους έχουμε Τα οποία ρεπορτάζ Ψάξτε όσο θέλετε Ψάξτε όσο θέλετε Σε οτιδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο Καλά για τηλεοπτικό δεν συζητάμε Και βρείτε τέτοια ρεπορτάζ Αν βρείτε έστω ένα θα... Πραγματικά θα κάνω κολοτούμπες Διότι είμαστε μια εφημερίδα Η οποία δεν είμαστε δελτίο τύπου δεν πληρώνωμαστε, δηλαδή για να είμαστε δελτίο τύπου του τσίπρα, του Βενιζέλου, του Σαμαρά, των κομμάτων και των συμφερόντων του Μπόμπολα και τα λιμάν Ψάξτε και βρείτε λοιπόν τέτοια ρεπορτάζ. Δύο-τρία ρεπορτάζ τη μέρα. Δεν έχουμε όμω τη δυνατότητα. Έχουμε την ικανότητα, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα. Να κάνουμε ένα ρεπορτάζ για το από που πληρώνεται α πούμε βαρουφάκη. Δεν έχουμε την δυνατότητα, την ικανότητα είπα την έχουμε. Έτσι. Τη δυνατότητα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Να ταξιδέψουμε Να βρούμε τις πηγές Να να να Οπότε για έναν δυο τρεις ακροατές δηλαδή Όχι για την υπόλοιπη Ελλάδα Να γελάσει και το παρδαλό κατσίκι Για το από πού πληρώνεται Ή πληρώνονταν τόσα χρόνια ο Βαρουφάκη. Αυτό είναι ένα φοβερό ρεπορτάζ Ή όπως σας είπα και χθε, Για το τι βουτάνε από τα ξενοδοχεία Οι βλαχοδήμαρχοι Όταν τους πάνε στις Ευρώπες Για διάφορες ιστορίες η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή Η πραγματικότητα η πλειοψηφία της κοινωνίας λοιπόν Η οποία βασίζεται Η οποία ακουμπάει σε βαρουφάκηδες Σε τσίπριδες Σε ανθρώπους του πολιτισμού Οι οποίοι παρουσιάζουν τα, το, το, τα ποιήματα του ελίτη Μέσω του αηδίου Ρουβά Κυρία μου και κυρία μου Αυτή είναι Είναι η πλειοψηφία Η εκμαυλισμένη πλειοψηφία Συνσημονάδες που υποφέρετε θα υποφέρετε όπως υποφέρατε και πριν 5, και πριν 6, και πριν 7, και πριν 10 χρόνια. Τώρα βέβαια θα μου πεις παράγινε το πράγμα, δεν μπορείτε να κάνετε σλάλομ. Guitar, τι να κάνουμε. Περιμένετε κι εσείς την επόμενη μέρα να δούμε πώς, τι μέρα θα είναι αυτή που θα ξημερώσει. Brafo. Άλλο τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι, είναι προσωπική η υπόθεση του κάθενό πια. Le la, le la σήμερα λοιπόν κυρία μου και κυρία μου, σήμερα θα συναντηθεί ο Αλέξης ή αύριο ή σήμερα ή αύριο, τέλος πάντων θα συνεδριθεί και στην περι... θα... για μία ακόμη φορά με την Μέρκελ ο Αλέξης δηλαδή μιλάμε να πούμε θα, θα αρχίσει να ανησυχεί η Περιστέρα τώρα <Τι> φαντάζομαι ότι η Περιστέρα ή η... συγγνώμη η Μπέτι, όπως τη λένε τώρα, τα... η Μπέτι η Περιστέρα η Μπαγιάνα <Τι> <Τι> θα αρχίσει να ανησυχεί, σου <Τι> λέει τώρα ναι Αλέξη πολύ κολυτελή με τη Μέρκελ Βέβαια η πραγματικότητα κυρία μου και κυρία μου Είναι ότι ο ΕΟΠΙΗ ας πούμε Χρεοκοπεί τέλος Χρωστάει 1,1 δις Τα ταμεία έχοντα δώσει τα αποθηματικά Για τον ιστορικό δανεισμό του κράτους Δεν έχουν να πληρώσουν την κάλυψη των ασφαλισμένων Τέλος Αυτό είναι πραγματική ζωή Διορισμένη Ριζέ Αυτό είναι πραγματική ζωή Σου είπα θα ξημέρω Θα πας ένα πρωί στην τράπεζα Να πάρεις τα σου και θα σου γουρλώσουν τα μάτια θα σου γίνουν σαν του Κυριάκου το, Κυριάκο, το Μετσοτάκουλα. <Τι> θα σου πεταχτούν όξο <Τι> και τότε ο συνδικάλα σου θα είναι αλλού <Τι> και εσύ θα είσαι αλλού <Τι> τότε θα νιώσεις τι θα πει πραγματική ζωή ακόμη βαυκαλίζεσαι ότι και βέβαια είσαι τόσο υποτακτικούλης και γερμανόδουλος που θα σκύψεις το κεφάλι θα κάνεις μεταβολή <Τι> και θα αρκεστεί σε αυτά γιατί αυτό το μέγεθος είναι η αξιοπρέπεια Η ελευθερία Και η ελπίδα που κουβαλάς μέσα σου yeah. Κυρία μου και κυρία μου Τι έχουμε τώρα Αβάδα oh, yeah. yeah. Έχουμε Αμερικάνους Που θέλουν αντιπροσφορά Για τον αγωγό Ωιντε oh, yeah. yeah. Ρε Λαφαζάνι Με συγχωρείς τώρα Το ρε είναι ξέρεις δεν είναι Στο λέω έτσι Ρε σύντροφε Λαφαζάνι. Ε, αγαπημένε μου, Παναστάτη. Λοιπόν, ε, άνθρωπε κολώνα. Πώς θα πω τώρα. Δεν είναι ανάπτυξη ο αγωγός που θα περάσει από τη Μακεδονία. Ο αγωγός που θα περάσει από τη Μακεδονία είναι ξεπούλημα ελληνικών εδαφών. Στο έχουμε ξαναπεί από τούτη την εκπομπή τι συμβαίνει με αυτές ιστορίες. Εσύ που είσαι αριστερός, άνθρωπος, λοιπόν, και Γνωρίζεις από πρώτο χέρι τι σημαίνει με ροκάμα του βέβαια σου λέω Και εργατιά Λίμως λοιπόν, πρέπει να κοιτάξεις Σε κανέναν άλλον χώρο μπας και γέννη τίποτα Θα μου πεις που να κοιτάξεις δε αν δεν έχεις Λοιπόν Αλλά σου επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ανάπτυξη αυτό το ξέρω ότι δεν το ακούς Το ξέρω ότι εμείς είμαστε οι εχθροί τη πατρίδας Και εσύ είσαι ο πατριώτης μαζί με τους Σιριζαίους Τώρα γίνετε πατριώτες ναι. Μέχρι χθες κάτω τα σύνορα Τώρα είστε πατριώτες Εγώ τέλο πάντων Δεν είναι ανάπτυξη ο... Θέλουν λοιπόν να περάσουν οι Ρώσοι Από το ελληνικό έδαφος να κάνουν αντιπροσφορά Οι Αμερικάνοι Και χάρη και ο Κοντζιάς Με την πρόταση του αντιπροέδρου Κέρι όταν όταν είναι Έλληνας πρόσεξε ποτζιάς τώρα είναι Έλληνας μεγάλα άκου πράσινη, παρακαλώ <σουλίου> ναι. <σουλίου> ναι. έχεις δει ρε ορετελεία μου έχεις δει η ανάπτυξη λοιπόν Πολύ σωστά λες αυτά τα 450 χιλιόμετρα ελληνικής γης αν τα παίρναν οι αγρότες και θα κάνουν ξέρω εγώ τι, τι θέλουν να φάνε οι Κινέζοι ξέρω εγώ μίλα τι ροδάκινα τι. αυτό είναι ανάπτυξη Λαφαζάνη το ότι θα περάσεις τον αγωγό από εκεί και θα δώσεις ελληνικό έδαφος το οποίο θα γίνει αζέρικο και ρώσικο δεν είναι ανάπτυξη αλλά ο Κοντζιάς χάρηκε μεγάλη γιατί έκανε αντιπρόταση, αντιπρόταση ο κέρι. Και σε ρωτάω εσένα εισέματα. Ο κέρι την έκανε για τα συμφέροντα του κοντσιά την αντιπροταση, δηλαδή τα δικά σου, διότι ο κοντιάσα αυτή τη στιγμή είσαι εσύ η Ελλάδα, εσένα εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει. Αιχώ να λίγο το κεφάλι να δούμε την πραγματικότητα. Κυρία μου και κυρία μου και αγαπημένο μου ελληνικό και έχω να σου πω τώρα. Η εταιρεία του εμφιατζόβου μπήκε σε αναγκαστική διαχείριση από ξένη εταιρεία λόγω χρεών. <Συκλή> Ωρε, wow, μάνα μάνα μου, μάνα μου, τι πάθαμε. Έλα, ρε Χρήστο. Καλό στο Χρήστο το φίλο μου. Τι έγινε, ρε Χρήστο. Όχι, ρε φίλε, δεν με έχει πρίξει. Μα τι είναι αυτά που λε. Χαρά μου να παίρνω mail από φίλου. Παρακαλώ. Ναι, ε, θα βγουν οι τζωμερικώτες εδώ να... Ναι, ναι. Μου λέει εδώ ένας φίλος Το φράγμα εδώ που είχε, είχε Τα χαρτιά Τα έχει στα χέρια του Εμφιετζόπουλου Και τώρα περνάνε σε Αμερικάνικη εταιρεία Αδερφέ μου, να σου πω κάτι ε, Ειλικρινά, δεν με έχει κουράσει Αυτή η ιστορία, το να φωνάζω να φωνάζω για το δίκαιο τη κοινωνία. Εκείνο που με έχει κουράσει, δηλαδή και θα σου το πω, είναι η μαλακία που δέρνει όλου αυτού που θέλουν να κάνουν επανάσταση μπροστά στι κάμερε για φωτογραφίε και τέτοια. Αυτό με κουράζει λίγο. Όχι, συγγνώμη, όχι με κουράζει, με τσατίζει, λάθο έκφραση. Οπότε α πάνε να βγάλουν τα μάτια του μόνοι του. Α πάρουν τα όπλα. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, <ΣΣΣ> φίλε μου Χρήστο, δεν με κουράζει καθόλου. Είναι μεγάλη μου χαρά να παίρνω mail από φίλου ακροατέ. Από τον οποιοδήποτε και όπως βλέπεις απαντώ ίδια όσης ή με με Παρακαλώ. Καλώς ουσιαστικά. σου τελικά. Ναι. Ας Ναι. Ναι. Θα σου κάνω μια Παρακαλώ <τ ναι, ναι, ναι, ναι, τώρα, τώρα, τώρα Τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα Γεια σου Πα, πα, μιλάμε Ο τηλεαγροατής Μου μαύρισε το μάτι Με ρούμποσε Είσαι μου λέει της αντικυβερνητικής Ευτή διότι δεν εσχολίασες που πιάσαν το μπουμπολάκι και το αφήσαν με 1,8 εκατομμύρια. Ξέρω ότι έδωσε εκεί ευρώ, Καταρχάς Μεγάλε να σου πω κάτι, τι να σχολιάσω. Απλά θα σου κάνω μια ερώτηση, αγαπημένο μου τηλεεγκρότη: Υπάρχει κυβέρνηση και αντικυβέρνηση, Όχι σε ρωτάω, πε μου. Δηλαδή εσύ θεωρεί ότι υπάρχει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, <laughs> α το τι υπήρχε πριν. Είπαμε εντάξει είναι. Τώρα, εσύ θεωρείς ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κυβέρνηση Αυτό που λένε ξέρω εγώ κυβέρνηση επειδή παιδί μου είμαι με πρωθυπουργό, είμαι με υπουργούς με Υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα Και αν υπάρχει τι κυβερνάει Όχι πες μου δηλαδή Θα σου έλεγα το εξή. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου Λοιπόν Και να διαφωνείς πάλι καλώς διαφωνές Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κυβέρνηση Υπάρχουν υπάλληλοι Υπάλληλοι. Των αφεντικών της ΕΕ Οι οποίοι εκτελούν εντολέ. Είναι, είναι διορισμένοι δημοκρατικά Κατάλαβες Διορισμένοι δημοκρατικά Εκεί Τσίπρας βαρουφάκη. Δηλαδή εσύ πιστεύεις Αλήθεια πες μου Ας το Τσίπρα τώρα Εντάξει, Μιλάμε για περίπτωση στην οποία θα γράψει η ιστορία μεγάλο, Έχει μεγάλο γέλιο Θα γράψει η ιστορία του Τσίπρα τώρα <laughs> Τέλος πάλι. Εσύ πιστεύεις Θα σου πω μόνο τούτο Ότι ο βαρουφάκη. Αυτό το προσώπατο Το οποίο έφτιαξε στην Ελλάδα προσώπατο του Αλαφούζος όπως ξέρεις Με τις καθημερινές εκπομπές του Ευαγγελάτου Κάθε απόγευμα <coughs> Με συγχωρείς Μάλλον μάλλον το ολοκλήρωσε ο Αλαφούζος Τον είχαν βάλει στο κόλπο Από την εποχή που ήταν σύμβουλος του, Ανδρέα, του, του Γιώργου του Παπανδρέου Με την κάτω πλατεία των αγανακτισμένων Όπου εκεί κανόνιζαν οι Σιριζέοι το τι θα γίνει Καμ... Λέω τίποτα ψέμα μέχρι στιγμή. Όχι φυσικά. Και τον πήρε μετά ο Αλαφούζο με εντολή και τον έκανε κάθε απόγευμα αυτό που τον έκανε μέσω του Ευαγγελάτου. Εσύ πιστεύει τώρα ότι αυτό ο άνθρωπο κυβερνάει, Όχι σε ρωτά, Άδελλα. Δηλαδή. Yeah. Αυτό, τίποτα άλλο. Yeah. Λοιπόν φίλε μου, χρήσιμο να ολοκληρώσω δεν με κουράζει καθόλου το να μου στέλνετε μέρα. Αντίθετα, με χαροποιεί. Τι μου λε το τελευταίο άρθρο του τύχου έχει αναπαραχθεί πολύ στο διαδίκτυο. Όχι κλοπιπέι κανονικά με τον όνομά σου. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Το τι κλέψιμο κάνουν Πως όσο με ενδιαφέρει Ειλικρινώς σου μιλάω για το... Και τα άρθρα όπως βλέπεις Ακόμη και τα ρεπορτάζ των ε, συναδέλφων θα έλεγα Αυτή είναι κανονική δημοσιογράφη Εγώ δημοσιολόγος είμαι Λοιπόν μιλάω για το ξενοφόντα Για την Μαρία, για την Κατερίνα Για τη Θεοδοσία Λοιπόν οι άνθρωποι κάνουν ρεπορτάζ βρα... ε, Τώρα μιλάμε για ρεπορτάζ Έτσι Λοιπόν αναπαράγονται Αναπαράγονται <Τι> Και κάποια στιγμή θα το χωνέψει Και το διαδίκτυο ότι τις δουλειές Και τον ιδρό ταταλουνού Δεν μπορείς ούτε να τον τσαλακώνεις Ούτε να παίζεις μαζί του Κάνε κάτι δικό σου ρε <Τι> Σε ευχαριστώ πα, για την επικοινωνία Χριστό μου να, σε καλά <Τι> Και να στέλνεις mail Όπως και στους άλλους φίλους Σας να στέλνετε mail Μην σταματάτε να στέλνετε mail <Τι> Κυρία μου και κυρία μου Θα σου μεταφέρω αυτή τη στιγμή Άλλη μία απόδειξη Άλλη μία απόδειξη Ότι Αυτό που, ενωμένοι, που αποκαλούν Που φτιάξαν Ξέρω εγώ πες το πως θες Ενωμένη Ευρώπη Και λατρεύεις και δεν μπορείς να κάνεις Χωρίς αυτή είσαι ευρωπαϊστής Όπως είναι ο Τσίπρας, ο Βαρουφάκης, ο Βενιζέλος Ο Σαμαράς, ο Κουρέλας Όλοι είσαστε ευρωπαϊστές Όμω, για μία ακόμη φορά Θα σου αποδείξω Ότι είναι δεν είναι απλώς το τέταρτο ράιχ Είναι χειρότερο από το ναζιστικό μόρφωμα Λοιπόν είναι, είναι, είναι Δεν μπορούμε Ακόμη δεν βρίσκουμε το χαρακτηρισμό Και χρησιμοποιούμε το ναζιστικό μόρφωμα Βγήκε λοιπόν Το κρυφό πόρισμα Για τους πρόσφυγες πολέμου Που μπαίνουν στη Μεσόγειο Θέλεις να ακούσεις Είναι εμπιστευτικό σχέδιο Της Ενωμένης ΕΕ. Ευρώπης Άκουσε λοιπόν για να καταλάβει για μία ακόμη φορά με ποιου έχει να κάνει που του θεωρεί συμμάχου και ότι θα σε βοηθήσουν. Θα στέλνονται πίσω οι πρόσφυγε που διαρχισχύουν τη, Μεσ... τη Μεσόγειο. Είναι κρυφό σχέδιο τη ΗΕ. ΕΕ. Μόνο 5.000 θέσει κατάσταση θα προβλεφθούν στην Ευρώπη για του πρόσφυγε στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπιση τη κρίση που θα συζητηθεί σήμερα κατά τη διάρκεια τη έκτακτη Ευρωπαϊκή Συνόδου λοιπόν σύμφωνα με εμπιστευτικό σχέδιο κοινού ανακαιδοθέντος που αποκαλύπτει η εφημερίδα Guardian κατάλαβες μεγάλε η, συντροπτική, η, συντροπτική, η, συγγνώμη, η συντριπτική πλειοψηφία που πηδάνε στη θάλασσα γιατί τους δημιούργησε πρόβλημα όπως λέγαμε χθες η Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη και η Αμερική οι Ηνωμένε πολιτίες, η συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν αυτών που πηδάνε στη θάλασσα ή θα τους πνίγουνε ή θα τους γυρνάνε πίσω για να του φάζουν οι Χούτι, οι Μπούτι, η οι... <χει> αντιπολίτευση στη Συρία ναι και κάτι τέτοιο, οι Ισεί και κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η Ενωμένη Ευρώπη, μεγάλη. Αυτά τα, τα ναζιστοκαθάρματα είναι με τα οποία συναγελάζεσαι και τα θεωρείς συμμάχο σου. Παρακαλώ. <χει> ναι. Ακτονία των Μαύρων Ναι, τι να περιμένουμε 100 χρόνια να κάνουμε Εντάξει Έλα Έλα, βαλικάρι μου Τίποτα, θα σε απαντήσω τώρα Να πιστεύεις, ξέρω εγώ Σε ένα πατέρα Παντοκράτορα. Τι, τι, σάκι, τρουβά μουσικό, κρυφεδωράκι Ξέρω εγώ, πίστευε και Πίστευε και μία ερεύνα, ξέρω εγώ, <Και> έλα, για, για, για, για. <Σι> να 100 χρόνια να ανα... λέει ένα φίλο εδώ, όπω αναγνωρίσαν την... <Σι> την γενοκτονία των Αρμενίων. Καταρχά, να σου πω κάτι, αγαπητέ μου. Σε 100 χρόνια δεν θα υπάρχει η ιστορία που γνώριζε μέχρι σήμερα για να αναγνωρίσουν τίποτε. Σε 100 χρόνια από τώρα, στο λέω, στο είχα πριν 1, 2-3 χρόνια ίσω, ο Πλάτωνα θα λέγεται αβεσαλών. Ξέρω αν με συλλήβεις Τότε που είχαν βρει την πλάκα Πριν τρία χρόνια στο χαπί Είχαν βρει μια πλάκα λέει Στο χιλιάδων ετών Στον άφλιο με εβραϊκά Ναι παρακαλώ Ορίστε Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν μου κάνει αγαπημένο μου τηλεακρότη δεν μου κάνει εντύπωση τίποτε το ότι μόνο, αναφέρει μόνο πρόσφυγες η έκθεση και όχι οι μετανάστες δεν μου κάνει εντύπωση τίποτα. Για να σου πω, γιατί δεν μου κάνει εντύπωση τίποτα. Διότι στο λένε, ο Γιούγκερ σου είπε, θα στήσουμε Ευρωπαϊκό στρατό. Εντάξει, αυτό ο στρατό κάτι πρέπει να κάνει. Κάπου πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ο Βαρουφάκη το είπε, ότι η ομοσπονδιο, ομοσπονδιοποίηση είναι μπροστά. Δηλαδή, μας, μας, μας καθυστερεί απλά αυτές οι, τα καραγκοζηλίκια που κάνουμε. Λοιπόν, μας καθυστερούνε. Στο λένε ξεκάθαρα οι, οι, οι υπάλληλοι της, του ναζιστικού αυτού μορφώματος της ΕΕ, όπως είναι ο Βαρουφάκης, ο Γιούνκερ, ο Σούλτς, ο Τσίπρας. Λοιπόν, στο λένε ξεκάθαρα το τι θα γίνει. Λοιπόν, τώρα εσύ δεν θες το καταλάβει. Τι, τι να σου πω εγώ τώρα. Το ότι θα πνίξουνε κόσμο, θα πνίξουνε. Κονομάνε από το πνίξιμο. Δεν το καταλαβαίνει. Γι' αυτό του κάνουν τι ιστορίε. Λέγαμε και χθε, Ποιο θα το λύσει το πρόβλημα, Αυτό που έχει σε εφαρμογή το σχέδιο πνίξιματο. Σταματήστε να σκοτώνετε τον κόσμο στη Συρία και αλλού, ΗΕ ΕΕ, η και οι ΗΠΑ. ΕΕ, για, για να μην έχει πρόσφυγε. Να εδώ το, το πρόβλημα. Γιατί το σκοτώνετε τον κόσμο. Άιντερ, λοιπόν, απαντήστε. Τι να απαντήσετε που να σα πάρει και να σα σηκώσει. Τι ακριβώς να απαντήσει Λοιπόν Αυτή είναι η πραγματικότητα Δεν θέλει κανένας να τη δει Γιατί όπως είπαμε Άι λίγο πως το λένε ε, Κουρκουμπίνι από εδώ λίγο παντεσπάνι από εκεί Στα όργανα της ε, Πες την, Της δημοσιογραφίας Και η παγκόσμια κοινή γνώμη Θα σκιαχτεί με τους Ισλαμιστές Θα κάνει, θα κάνει, με, θα κάνει με τους έτσι Θα κάνει με τους αλλιώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα μεγάλη λοιπόν και όχι το ότι κλήθηκε να δώσει λύση ο Αβραμόπουλος ο Αβραμόπουλος ε, ποια είναι, ποιος τη λύση να δώσει ο Αβραμόπουλος αυτός δεν μπορούσε να δώσει δεν μπορεί να δέσει τα κορδόνια του εδώ για χρόνια κοιτάξτε εδώ που τον έχουν τι τον έχουν στην Ελλάδα 500 χρόνια να πούμε πες βουλευτή ε, ε, και υπουργό και, Ορίστε. να μου κάνετε Α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, α, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο τώρα. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ. Στον κόσμο, στον τοίχο τη Κατερίνα Γκαράνη, για, για τι απειλέ του Τσεκά, αυτή τη στιγμή και τι ιστορίε που στείλουν με τον Τσεκά στην, στην Ευρώπη. Γιατί κανένα μέσο δεν ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα, ξέρει τι γίνεται αυτή τη στιγμή από εδώ, από πάνω, από το κεφάλι μα με τους Τσεκάδε. Η Ενωμένη Ευρώπη ΕΕ έβγαλε καμιά ανακοίνωση. Ποιο του χρησιμοποιεί λοιπόν αυτού, εάν κάνουν αυτοί, αυτά που λένε, λέμε τώρα. Και δημιουργούν πρόσφυγες Ποιος τους σωθεί να το κάνει αυτό το πράγμα Μπείτε λοιπόν στον τοίχο και διαβάστε τα αυτά Πρόκειται για ρεπορτάζ αγαπητέ μου Ρεπορτάζ σημαίνει διασταυρωμένη απόδειξη Που δεν σηκώνει διάψευση Δεν ξέρω αν μεσηλίβεις Αν δεν μεσηλίβεις Εκεί είναι το πρώτο αίμα Και η εσπρέσο και η όλγα που κραίνει Να πά μαζί του. Δεν, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο Ορίστε. Ποιο το είπε αυτό το πράγμα. Ποιο το είπε αυτό το πράγμα. Όχι, ναι, ναι, έλα. Σαφίρο, γεια. Όχι, τίποτα δεν ήταν οργανωμένο μεγάλε. Απλά ξύπνησαν μια μέρα. Ξύπνησαν μια μέρα. Να πούμε και δεν κάνουμε ένα πόλεμο τώρα. Έτσι να περάσουμε την ώρα. Να βαριόμαστε να πάμε στο καφενείο. Κυρία μου και κυρία μου, σήμερα να πούμε πολλά χρόνια πολλά στου Γιώργηδε και να κλείσουμε την εκπομπή με το τραγούδι τους για κάτσε να δούμε πριν κλείσουμε ορίστε παρακαλώ <Τι> έλα ρε κυβέρνηση έχτε με εκείνο το διορισμό Τι τι Ναι <Τι> <Τι> <Τι> <"Τι> <ε? το τρουβά ναι <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> <Τι> έλα καλημέρα <ΣΣ> Έλα, Θα δώσουν εισιτήρια μου λέει ο κυβερνητικός Θα απαγγείλει Σταύρο Θεοδωράκη ο Τρουβάς Να σου πω κάτι εδώ που περιμένατε τα λεφτά από τον Ελγά Πάρε τα λεφτά από τον Ελγά Τα πήρε με το, πραξικό, με το πατριωτικό πήμα ο Τσίπρα. Λοιπόν περιμένετε Χρόνια πολλά λοιπόν στους ε, Γιώργηδες Λοιπόν και να ακούσουμε και το τραγουδάκι Κυρίε μου και Κύριε αυτά για τους Γι... Γιώργηδες Σε τους πολλά Να τελειώσουμε Σήμερα Αφού σας ευχαριστήσουμε Για την υπομονή Για τις παρατηρήσεις Και να ευχηθούμε να είσαστε πάντοτε πολύ καλά Γεια σας και χαρά σας FM Stereo.